Σέραν Κίρκεγκορ, η επανάληψη. Ο Ζίλε Λαφόργκ γεννήθηκε στις 16 Αυγούστου 1860 στο Μοντεβιδέο από Γάλλους γονεί. Το 1866 ο πατέρας του Σάρλ έστειλε την πολυμελή οικογένειά του στη Γαλλία. Εκεί, σε μια πόλη των Πυρηναίων, ο Ζιλ αποφύτησε από το Λύκειο. Στις 6 Απριλίου 1876, η μητέρα του Πολίν πέθανε από πνευμονία, ενώ οφορούσε το 12ο παιδί της. Το 1881 πέθανε και ο πατέρας του. Η συνέχεια της ιστορίας μοιάζει παράδοξη. Ο Λαφόργκ προσλαμβάνεται ως αναγνώστης στην υπηρεσία της αυτοκράτηρα της Γερμανίας Αυγούστες, Ρωσίδας αριστοκράτησα και Γαλλόφιλης. Ζει άνετα και πληκτικά, εναλλάσσοντας τα ταξίδια της αυτοκράτηρα με τη φιλολογική ζωή του Παρισιού. Αρθρογραφεί ποτε-πότε, εισπνέει την ατμόσφαιρα του συμβολισμού, ενδιαφέρεται για τη σύγχρονη του ζωγραφική και τίνει να αναδειχθεί σε οξυδερική κριτικό Ο ποιητή οριμάζει ταχύτατα. Η πρωτόλια φιλοσοφική συλλογή του «Ο λυγμός της γης» εγκαταλείπεται ανέκδοτη, και αρκετά ποίηματά της υφίστανται τη διαβροτική επίδραση μιας επιτέλους αποδεσμευμένης χιουμοριστικής διάθεσης. Μόνον έτσι, αλλοιωμένα, μετατονισμένα, θα βρουν θέση στην πρώτη συλλογή που εκδίδει ο Λαφόργκ, της Τρινοδίες το 1885. Έναν χρόνο αργότερα, εκδίδει την μίμηση της Παναγίας του Φεγγαριού, ή της κυρά μα της Ελλήνης, ή, όπως θέλει να το μεταφράσει ο καθένας, Συμβολή πάντως, στη σελληνιακή λατρεία, όπω έλεγε ο ίδιο. Στενογραφημένα πρακτικά, θα έλεγα εγώ, μια διαρκού αμφιθυμία. Και ήδη την άνοιξη τη ίδια χρονιά, ο Λαφόργκα έχει έτοιμη σχεδόν την επόμενη συλλογή του. Τα άνθη τη καλή θέληση. Όμω θα την κρατήσει στο συρτάρι του. Γιατί η τελευταία χρονιά τη ζωή του θα είναι ακόμη πιο παράδοξη. Μέσα στο 1886, ο Ζήλ ερωτεύεται τη σχεδόν συνομιλική του Λια δασκάλα του των Αγγλίκων, και εγκαταλείπει την αυτοκρατορική αυλή. Παντρεύονται στο Λονδίνο παραμονή πρωτοχρονιάς του 1887, επιστρέφουν στο Παρίσι και ζουν πολύ φτωχικά. Όμως ήδη ο Μωσίδη, ο έχει προσβληθεί από εφηματίωση. Πεθαίνει στις 20 Αυγούστου, 8 μήνες μετά το γάμο του. Στις 6 Ιουνίου του 1888, πεθαίνει και η γυναίκα του, από επίσης. Μέσα σε αυτό το καταθλιπτικό 1886, καταθλιπ έχοντας κρατήσει στο συρτάρι του τις συλλογές που έχει ολοκληρώσει, αρχίζει να αναδιαπραγματεύεται την ποιητική του ύλη. Αρχίζει να γράφει μια ανάλυση 12 εκπληκτικών ποιημάτων, τα οποία ισοδυναμούν με το απόλυτο άλμα. Flamme que tu allumes, Au creux d'un lit pauvre, au rupin, Pour le plaisir qui s'y consume, Dans la toile ou dans le satin, Pour les enfants que tu ranimes, Au fond des dortoirs chérubins, Pour leurs pétales anonymes, Comme la rose du matin. Thank you Satan. Thank you Satan. Κάνοντας αυτό το άλμα, ολαφόργα, στην ουσία πέτυχε να δώσει ένα καινούριο μέτρο των πείτικων πραγμάτων. Πέτυχε να φτιάξει μια φόρμα. Ευαίσθητη, σαν μηχάνημα που συλλαμβάνει τη ραδιενέργεια, ας πούμε. Όπου η βελόνα σαλεύει και μετατοπίζεται στον παραμικρό κραδασμό. Κυρίως όμως αποτρελαίνεται, καθώς το πήμα τίνει προς ένα από τα δύο ενδεχόμενά του. Τίνει προς την κλωουνερή ή τίνει προς την γυμνή, μελοδραματική σχεδόν εξομολόγηση. Αυτή η φόρμα ολοκληρώθηκε υποδειγματικά, θα έλεγα στο πρώτο κιόλα ολας από τα τελευταία που έγραψε τα δώδεκα ολά κι ολά που λέγεται η μονοδία του φεγγαριού Από τη σάμαξα στα ύψη τον καπνό του πουρου ακίνητος φυσός στον ουρανό τραντάζεται το σκελεθρό μου και χωρώ η ψυχή στήνει Σαν Άριελ Χορό Η αγνή ψυχή μου Δίχως μέλη και χολή Ο δρόμοι Ο λόφος, Ο κοιλάδες στην αχλή Η αγνή ψυχή μου Ας δω το έργο απ' την αρχή Αγαπηθήκαμε τρελά Βουβά χωρίσαμε Είχε λήξει Σαν εξορία είναι η πλήξη Και με κρατούσε μακριά Πάει καλά Καταλαβαίνετε Όχι Αλλά Τα μάτια της λένε Είναι κρίμα Κανείς δεν ήθελε να κάνει πρώτος βήμα ώστε μαζί να γονατίσουμε απαλά. Καταλαβαίνετε, έτσι, απλά. Ποια λύπη τώρα την αγγίζει. Ίσως δακρίζει. Ποια λύπη τώρα την αγγίζει. Ω, πρόσεχε, φυλάξου, ποιος θα σε φροντίζει. Δροσιά. Ω, δέντρα πλάι μου περαστικά. Πέπλο της λύπης. Η ψυχή παραφυλά όλη μου τη ζωή. Τον πόθο να καλεί. Στη σάμαξα στα ύψη, θέση μαγική. Τα παλιά λάθη ασαθριστούν αθριστούν. Τη μοίρα ας δούμε, αφιψηλού. Τα στέργια, πιο πολλά απ' την άμμο του γυαλού. Όπου το σώμα τη στο κύμα άλλοι θα δουν. Μα κάθε τι για να πεθάνει, βούτα δεν έχει εκεί λιμάνι. Ναι, με τα χρόνια πιο σκληρός γίνεσαι όσα υπήρξε. Τύψη η λήψη κοινή, το βλέπω, ναι, θα μα συνθλίψει. Αν όσο ήταν καιρό, έτσι δεν πάει και ο γαμήλιος χορό, αν όσο ήταν καιρό, αν ο καιρό, τι συναντήσει με στη θλίψη, καρδιά μου, τι παλμό τυφλό, σε λάθο δρόμο έχω στρίψει. Τη ευτυχία μανιακή, τώρα τι κάνουμε, τα νιάτα εκείνη που πλανηθήκαν, τη θλιμμένη ψυχή μου εγώ. Γερνώ, με παίρνει, πόσε πια νύχτε, η διασκόλαση δίνει. Σε πόνασα, φταίω, αρκεί. Καταλαβαίνετε, όχι, αλλά τα μάτια μισοκλίνει. Κρίμα, κανείς δεν κάνει πρώτος βήμα, ώστε μαζί να γονατίσουμε. Α, να, το φεγγάρι ανατέλλει. Ο δρόμαιο νύρου στα τα έλλη. Πριονιστήρια, κλωστήρια, περνούν. Πίσω σβηστήκαν οι γραμμές των προαστείων. Τα συνεφάκια ροζ. Στις ζαχαροπλαστείων. Σαν κρουασάν το φεγγαράκι που ανατέλλει ο με ονείρου, Μουσική που δεν σακούν Στα δάση Εκεί που βασιλεύει πάντα τ' αρχαίγωνο σκοτάδι Είναι φωλίτσα που βολεύει Κλείνει για ένα βράδυ Για ζευγαράκι, φιαστικό Εκεί για λίγο σταματάω Μαζί μου παίζουν το κρυφτό Δυο εραστές και τα φυλάω Μα εγώ τους φτήνο, προσπερνώ Και αράζοντας την άμαξα τον ουρανό, κοιτάζω πάλι. Άριελ με και δεν έχω που να πάω Τα πανδοχεία με αγαπάν και τα αγαπάω Το φεγγαράκι Ό Όδρο με ονείρου με στα έλι. έλλη Όδρο με δίχως τελειωμό Να, στο σταθμό φανάρια ανάψανε μεγάλα. Πίνουμε όλοι ζεστό γάλα Και αμαξά μπρος, πάμε γυάλα Οι γρήλοι τους αγρούς κεντουν Τ' άστρα του θέρους με φνούν Στρογγύλο φωτοχυσία Γάμοι βεγγαλικών νικούν τη δυστυχία. Οι λεύκες ίσκυφευγα λέει, κυλά ο χήμαρος. Τι λέει. Ακούει να πλώνεται ψαλμός, φουσκώνει λύθη ποταμός. Mm. Του φεγγαριού η μονοδία κάνει να δείχνουνε αστεία τα λόγια μου. Νύχτα στο δρόμο τα στέρια με γεμίζουν τρόμο. Όλα τους, όλα εκεί ψηλά. οπω η ώρα εδώ κιλα γρήγορα. Τρόπο να χαβρεί ως το φθινόπωρο η ψυχή της να σωθεί. «Το κρύο δυναμώνει τώρα. Αν την ίδια του τι ώρα και εκείνη με στα δάση πάει, να δει που το κακό σκορπάει, στο φεγγαριού τα νηφικά πέπλα, το ξέρεις, πάντα αργά γυρνούσε, δίχως το φουλάρι, αχ θα κρυώσει, μη σε θέλει χάρη της ώρας, πρόσεξε, φυλάξου, πονά, βύχη, δεν θέλω να τα ακούσω αυτό ξανά, γιατί δεν ρίχτηκα στα γονατά σου, γιατί δεν έπεσε στα γονατά μου, θα μουν συζύγου πρότυπο, όπως το φρουφρού της φούστας σου, Πρότυπο είναι τον Φρούφρου. Άφησα το πείμα να ακουστεί ολόκληρο... γιατί πέραν όλων των άλλων που είπαμε ως τώρα... θα με ενδιαφέρα να δείξω πως είναι ένα βαθύτερα... ουσιαστικά πολιτικό πείμα. Ακούγεται παράξενο φυσικά... γιατί πρόκειται για μια love affair. Τη δουλειά έχει, η πολιτική μου όλα αυτά. Κι όμως ο Μπάρτ... Κάποτε. Μπορεί να το έχω ξαναναφέρει αυτό, αλλά δεν πειραζεί, έτσι είναι οι αιμονές. Κάποτε, λοιπόν, ο Μπάρτ, που συμμετείχε σε μια σύγκρουση ιδεολογική... σχετικά με το αν είναι ή όχι επαναστατικά τα έργα του Σαρλό, τα όρημα έργα του. Η μοντερνή κερί και τα λοιπά. Είχε πει κάτι που μου φαίνεται απολύτω εύστοχο και το επαναλαμβάνω. Είχε πει ότι για τον λόγο ακριβώς που αν κάναμε πολιτική μπροσούρα με βάση αυτό που λέει ο Σαρλό. Θα ήμασταν ρηχοί και φτηνοί σαν φυλάδιο του κατηχητικού για τον ίδιο ακριβώς λόγο, ως καλλιτεχνικό έργο, το έργο του Σαρλό. Ευστοχή απολύτω. διότι το ίδιο θέμα, η ίδια διάθεση ανατροπής, η ίδια ανάγνωση της πραγματικότητας, πρέπει να διατυπωθεί υπό όρους τέχνης για να ευστοχεί ως τέχνη. Με αυτό τον τρόπο, λοιπόν, η απόλυτη εκκρεμότητα την οποία δημιούργησε το βαριτικό πεδίο που προήλθε από την απόλυτη πια κυριαρχία του εμπορεύματος, αποτυπώθηκε πάνω στη φόρμα έτσι περίπου όπως το αποτύπωσε ο Λαφόρκ. Ή πάλι αποτυπώθηκε εντελώς ανάποδα, σαν να βλέπουμε το αρνητικό μιας φωτογραφίας. Μετά το Άουσβιτς, μια γενιά Ευρωπαίων ποιητών, εκεί που ο Λαφόρκ είχε ένα φορμαλιστικό παιχνίδι ας πούμε, Άφησαν το απόλυτο κενό. Ήταν σχεδόν σαν να έβγαιναν με δυσκολία οι λέξεις. Και μετά έχασκαν. Αλλά το ίδιο είναι. Είναι το αρνητικό της φόρμας. Δηλαδή πάλι φόρμα. Εκείνο που κατάλαβε αυτός ο Πιτσιρικάς ήταν ότι πρέπει να βάλεις ένα μετρητή κατα καταμεσίς στο ραδιενεργό πεδίο, και να καταγράψεις το πώς ακριβώς με κάθε λεπτομέρεια κινείται η βελόνα του. Αλλιώς δεν μπορείς με όρους τέχνης... να αποδώσεις και να κατανοήσεις αυτό το βαρυτικό πεδίο. Και εν διάφτη περιπτώσει... και η πολιτική ανάλυση που θα κάνεις... θα είναι λειψή. Διότι τι θα τη λείπει. Θα τη λείπει ο κραδασμός του ίδιου του ανθρώπινου σώματος... τα πάθη της ίδιας ανθρώπινης ψυχής... μέσα σε αυτό το πεδίο. Και για να μην φανεί ότι αυθερετό... λέγοντα ότι είναι βαθύτερα πολιτική η πίεση του Λ η βαθιά της πολιτικότητα εδώ σε μας απεμπολήθηκε μαζί με το σύνολο προβληματισμό περιφόρμας, αντικαταστάθηκε με ανοησίες και προχειρότητες. Για να μην φανεί λοιπόν ότι αυθαιρετό, το έχει πει κάποιος αναμφισβήτητα οξυδερκής και αναμφισβήτητα βαθύς, ο Βάλτερ Μπένγεμιν, γράφοντας το περίφημο και ημιτελές βιβλίο του για τον Μποντουλέρ, έλεγε λοιπόν ότι στο σημείο ακριβώς όπου ξεκινάει η μοντερνιτέ στο σημείο όπου αλλάζουν οι όροι και ο Μποντιλέρ αναλαμβάνει για λογαριασμό όλων και του Λαφόρου και όλων των επόμενων να φτιάξει ένα νέο καταστατικό, ας πούμε, της ποιητικής φόρμας, στο σημείο εκείνο τα πράγματα είναι βαθιά διαχώριστα. Μες στην Bohème συνθήκη, την οποία αναπαράγει ο Μποντιλέρ, συνερούνται οι επαναστάτε του Παρισιού, οι ρακοσυλέκτες και οι πότε. Και γι' αυτό ο Μποντιλέρ, στην ουσία φαντάστηκε ένα νόμισμα που από τη μια μεριά του είναι φευγαλαίο και από την άλλη παραμόνιμο να στέκεται στην κόψη του και να κυλάει προς τα μπρο με εμφανής και τις δύο όψεις του. You, Στοιχεία για την αγορά χαλκού